Φήχη την πόλη, η οχτρή, του όμω λύσσα, η οχτρή, και εμεί γενούσαμε με τα κούσπου, τα μέση την πόλη, η όχθη στα σπίτια πήκαν, η οχτρή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 του πίστευανέ του Μόρε και, και, και, το και, το, και παραναμπήκαν ε, ε, στην πόλη η Αλλά η πόλη Uh, να ανακαναλίσει το μικρόφωνο Είναι ο Real FM στους 97,8 στην Αθήνα Στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη Με χαρά, αισιοδοξία Πολύ μεγάλο κέφι Πάρα πολλούς γέρους μαζί με πάρα πολλούς νέους Στο τρίμερο, του θρηλυκού πλέον Φεστιβάλ της ΚΝΕ Με ένα πρόγραμμα που όποιος δεν έχει πάει Στα αλήθεια έχει χάσει Πρώτα απ' όλα δεν πας εκεί αλλά έχεις και ευχαίρια επιλογής. πας και κάθε σε 5 ώρες και διαλέγεις 15 θέματα 32 συζητήσεις. Βλέπεις ανθρώπους τη ηλικία σου, μικρότερους, μεγαλύτερους, κοντήτερους, πλατήτερους, χοντρότερους, αδυνατότερους, μαύρους, άσπρους, κόκκινους, κίτρινους. Βλέπεις ανθρώπους. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και <ΣΣΣ> εκτός των άλλων ε, είμαι αρκετά εξαλή. Πριν προχωρήσω ε, θα σας πω ότι μιλάω ως... Μελοθάνατη, η οποία έχει μπροστά τη μεταβία τσακαλότικα έξι ε, χρονάκια. Ε, ε, ε, ε, ε, ε, μπορεί και πεντέμιση. άμα αρχίσουμε και μετά με ότι περάσαν για κάτι μήνε από το Μάρτιο που είχα τα γενέθλιά μου, με ναι, 64 πατημένα, μετά τα 70, να αδειάζουμε τον τόπο εντελώ. Έχω να του προτείνω πολύ καλύτερο μέτρο από αυτό που λέει ο ίδιο ω ρεαλισμό: να κόψει τα φάρμακα, να κόψει την περιθέψη και να κόψει κάθε είδου στήριξη στου ανθρώπου. Άνω των 67. 7 Θα του Θα ξεπαστρέψει όλους μέχρι το 20. Αυτό δεν είναι ο καημό του. 20 λέει, 30 ή το 40. Γιατί κάποιος από μας δεν πρέπει να ζήσει και μέχρι τα 80 και τα 85 και τα 90. Φαντάζομαι ότι με ακούει τώρα ο φίλος μου ο Γερό Ναυτίλος, και του έχει σηκωθεί η πέτσα κυριολεκτικά. Τόσο πολύ που να τους κυνηγήσει, να τους τυλίξει όπως εκείνη η αράχνη που εμφανίστηκε στα αντιλικό που λέγει μου» Και να μην μείνει κανένα του όρθιο να μπορεί να ανασάνει ελεύθερα. Στον ήχο είναι η Κατερίνα Βουτσάτη, την πρώτη ώρα μαζί μου σήμερα. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Λίτσα Ιτζεφεράκου, στη μουσική επιμέλεια, εξαιρετική, φεστιβάλική. Και λέω, έχουμε πολλού από του συμμετέχοντε στο φεστιβάλ τη ΚΝΕ. Ε, Λεπτομέρειε θα σα πω στη συνέχεια ε, για πολλά από αυτά που τεκταίνονται εκεί και αξίζει τον κόπο να τα δει κάποιο. Όχι τίποτα άλλο, για να σκάνε η οχτρή. Η οχτρή γενικώ Και σας έχω και φρεσκαδούρες Και σας έχω και παλιά πράγματα Ακούστε ένα τραγούδι Και μετά να βάλουμε και στίχημα πότε γράφτηκε Η στίχη είναι του Φόντα Λάδη Στο τραγούδι ο Γιώργος Δαλάρας Στη μουσική ο Μάνος Λοΐζος Που ο Γιώργος Δαλάρας φέτος συμμετέχει στο φεστιβάλ Μαζί με την Εστουλιαντίνα Και ακούστε μόνο Τι σημαίνει Οι γέροι στα μπαλκόνια τους Σα φύλλ θα σας πω ότι αυτό το τραγουδί είναι γραμμένο το 1976 και το χαρίζω στους επιζήσαντες που σε αυτό τον τόπο, άνω των 70 και την φυσική επιλογή είναι πάνω από ένα εκατομμύριο τουλάχιστον στην ελληνική γη. Από το καλάπουλι τα μυλά πέταμενα Κυηριστά μπαλκονιάτους σαφιλαμάραμενα Αχ πατρίδα μου καίμενη Πια κατάρα σε Αχ πατρίδα μου καημένη, Πια κατάρα σε βαρένι Εμεί στη πόλη μια ζωή, Υπαλληλίοι και εργάτε. Να κουβαλάμε όλη μεριά τα φετιά στις πλάτε. Αχ, πατρίδα μου καημένη, κι κατά να σε βαραίνει. Αχ, πατρίδα μου καημένη, για κατά να σε βαραίνει. Απ' έξω από την πρώτα μας, την ξένη σουρτα φέρτα το αίμα των υδρώτα μας, να δίνουνε αφέρτα. Αχ, πατρίδα μου καηβαίνει κι αγκατά σε εβαραίνει. Αχ, πατρίδα μου καηβαίνει κι αγκατά σε εβαραίνει. Για Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί. Επιμένουν οι Μακεδόνες και καλά κάνουμε κατά τη γνάμη μου, αλλά επιμένουν εκεί οι Παοξίδες και κάθε φορά που έχει μάτς και δει διεθνές, έχουν για ένα μεγάλο ώρες-όρες μοιάζει αστείο γιατί ε, εμείς που το διαβάζουμε, καταλαβαίνουμε. Οι ξένοι φαντάζομαι ότι προσπαθούν να βγάλουν κάποιο συμπέρασμα για όλο αυτό. Δεν έχουν πάρει πρέφα ότι είναι και πολιτικό. Γιατί αλλιώ το είχαν κατεβάσει το πανό. Αλήθεια, σα το λέω έτσι. Απαγορεύονται, υποτίθεται τα πολιτικά πανό στα γήπεδα. Τώρα ξερτάται όπου του βολεύει. Δε θα τα δει, θα δει και χειρονομίε, θα δει και μία σειρά από άλλα πράγματα. Στι εποχέ τη. Ανάκαμψη του κεφαλιού και τη διχαλωτή γλώσσα του μαύρου φασιστικού βιδιού, θα δει πολλά. Αλλά έχουν ένα εξαιρετικό πανό πολύ μακρύ. Φάτσε απέναντι στι κάμερε γραμμένο που λέει Η Μακεδονία είναι μία ε, και μοναδική και είναι εδώ. Ε, και είναι εδώ. Και εννοώντα βεβαίω ότι είναι ελληνική. Έτσι όπω είναι γραμμένο στα αγγλικά, αλήθεια σα το λέω, είμαι σίγουρο ότι αν κάναμε ένα γκάλωπ σε ξένου που παρατηρούν του αγώνε, δεν ξέρω τι συμπέρασμα μπορούν να βγάλουν. Και και λοιπόν που οι, α, επιμένουν στη Μακεδονία α, και στην, στην πλειοψηφία του ελληνικού λαού σε ο, ολόκληρη τη χώρα ότι α, πολύ εύκολα δώσαμε και μακεδονικές γλώσσες και μακεδονικά τούτα και μακεδονικά εκείνα και, και υπάρχει μια αντίδραση πολύ μεγάλη για τη συμφωνία. Τον προσπών, ο Ζάγεφ ενώπιση και δημοψηφίσματος ξεψάρωσε το πουλάκι μου. Έχει φύγει από το ψαροχώρι εκεί στις παρυφές των, στις όχτες των πρεσπών και ξεσάλλος πήγε στο Λευκό οίκο. τον χειροκροτήσανε και όρθιοι στο Ευρωκοινοβούλιο και δήλωσε το εξής φοβερό το διαβάζω όπως φαίνεται και έχει μεταφραστεί από συνέντευξή του στο ΜΕΚΑΝΤΕ και έγινε μετά την επίσκεψή του στο Λευκό οίκο. εκεί αναθάρισε από τις τρομπέτες του Τραμπ τράμπισε πολύ λοιπόν, ακούστε τι είπε και η διατύπωση είναι χαρα η Βόρεια Ελλάδα είναι Βόρεια Ελλάδα. Ενώ η Μακεδονία είναι μόνο το κράτο τη Πουγδουμού. Ο πρωθυπουργό τη Πουγδουμού τόνισε ότι ο μοναδικό τρόπο για να αναγνωριστεί η Βόρεια Μακεδονία ήταν η συμφωνία των Πρεσπών. Λοιπόν, η φράση έχει ω εξή. Η Βόρεια Ελλάδα είναι Ελλάδα. Η Δυτική Βουλγαρία είναι Βουλγαρία. Δεν υπάρχει άλλη Μακεδονία πέρα από τη δική μα. Αυτή είναι η μόνη Μακεδονία και δεν υπάρχει άλλη στον κόσμο. Και γνωρίζοντα την προοπτική και το μέλλον αυτό, πρέπει να το κάνουμε για τις επόμενες γενιές, για τα παιδιά μας. Και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι ένα σοβαρός λόγος να ενωθούμε. Το λέει στην αντιπολίτευσή του ενόψη δημοψηφίσματο. Εγώ επειδή αυτά δεν τα τέχω από Παρασκευή-απόγευμα, εν μέσω προβλέψεων, ότι α, το 20, το 30, το 40, όσοι είναι πάνω από 70, θα πεθάνουν, θα τα τεινάξουν, που ποτσακαλώτος, Μαζί με αυτά που είπε και ο Πρωθυπουργό την άλλη φορά, που δεν σκόθηκε κανένα. Όχι ότι δεν είναι η φύση τέτοια. Αλλά αν θέλει να θυμηθώ μύθου, ο Μεγαλέξανδρο μεταβίασε τα 33 πάτσι. Ο Ισού Χριστό μεταβίασε τα 33 πάτσι. Ο Επαναστάτη χωρί αιτία και όχι με αιτία και μάλιστα μνημονιακή σαν τον Τζίπρα. Α, ο Τζέιμ Δίν δεν έκλεισε καν τα 25. Αν γυρίσω πίσω το ρολόι. Θα τρομάξουν αυτοί που φοβούνται Μήπως σαπίσουν νεότεροι Πριν από αυτούς που θα επιζήσουν μετά τα 70 Αυτός είναι ο κινησμός Όταν τη φύση την αναλύεις Χρησιμοποιώντας την για να κάνει βιώσιμο Το σύστημα που εσύ πολιτικά έχει επιλέξει Αποφασίζοντας επί και αδίκων Ποιος θα ζήσει και ποιο δεν θα, θα ζήσει Λοιπόν εγώ θα σας κρατήσω Uh, την uh, Μακεδονία ως uh, Βόρεια Ελλάδα uh, Γιατί είχαμε και πολλά χρόνια Υπουργείου Βορειού Ελλάδος uh, Με την απάντηση που μπορεί να τη δώσουν Οι καλλιτέχνες καταπληκτικά Η μουσική είναι του Γιώργου Καγιαλίκου Που έχει φτιάξει και την εστουντιαντίνα Η στοίχη του σου Γιάννη Ευθυμιάδη Η εξαιρετική Βικτορία Ταγκούλη Είναι στην uh, φωνή, τραγουδά Και τη τραγουδά Το βάλς της Γουργόνας Εξαιρετικό αφιερωμένο στους εκμεταλλευτές της αθανασίας του κόλλου τους. Αδέρφε μου στρατιλάτη, πιο πολύ θα σ' αγαπούσα αν σε κάναν κοπηλάτη δεν θα σου ρίχναν αλάτι στις πληγές σου και στην πλάτη δεν θα σου πηγαν μαχαίριά και καρφιά στα χέρια. Τώρα έγινα αγέρας αφού δεν μπορώ να σέχω. έμαθα σκληρά να αντέχω ζω στο τέλος κάθε μέρα. στο Μπηρούτ, στη Λισαβόνα με φωνάζουνε γοργόνα και γυναίκα πέρας. Κρυφέ μου πόθε, γνήσια βασιλιά και ενώθε, πήγες πέρα απ' την Ασία να βρεις την αθανασία μα να ξέρεις σημασία έχει ο χτύπωσα απ' το βέλο στη ζωή στο τέλος. Ζει και Λοιπόν είναι η παρακάτω είδηση εξαιρετικώς αφιερωμένη στον κύριο Τσίπρα στη μάνα του που ζει, πιστυχώς πατέρα του τον έχασε σε όλους τους ειδιζέους που έχουν πλησιάσει ή ξεπερνάνε τα 70 είναι εξαιρετικός αφιερωμένη σε όσους έχουν το κουράγιο να με ακούνε και είναι και αφιερωμένη εξαιρετικώς στον κύριο Τσακαλώτο ε, νομίζω ότι αν δεν είναι να τους κάνουμε εμείς τα έξοδα να τους στείλουμε, θα μαζευτούμε όλοι θα βάλουμε κάτι από συντάξεις για να τους στείλουμε, ειλικρά το λέω στο Βόλο, στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης λιτουργών Γραφείων Κιδιών εκεί έχουν κάτι να διδαχτούν τι εννοώ ότι έχουν κάτι να διδαχτούν επειδή το φεστιβάλ είναι τη ΚΝΕ και έχει σχέση με νεολαία, έχω ξεκινήσει με τα ηλικιωμένα μπροστά για να αφήσω την νεολαία πίσω. Έτσι το έχετε καταλάβει, ε? Λοιπόν, ούτω ή άλλω οι συμμετέχοντε είναι όλοι με το έξω καρδιά. Και το, το δήμερο 5 και 6 Οκτωβρίου, το θέμα του συνεδρίου είναι επικοινωνία, μάρκετινγκ και δημόσιε σχέσει. Τώρα, επικοινωνία, μάρκετινγκ και δημόσιε σχέσει ε, ε, για τα γραφεία κειριών ε, προσέξτε πώς αλλάζουμε, Ένωση Λειτουργών Γραφείων Κιδιών. Είναι και δημόσιο λειτουργήμα πλέον αυτό. Ε, θα υπάρξουν και άνθρωποι από τα κολέγια, τα ειδικά για την επικοινωνία. Θα υπάρχουν επίκουροι καθηγητές. Θα υπάρχουν και ε, καλεσμένοι πρώην του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Ε, θα απαρτίζονται από το Επιμελητήριο της Μαγνησίας και πολύ άλλο κόσμο. Και οι εγγραφές, για όποιον ενδιαφέρεται, θα πραγματοποιηθούν από τι 9 ω 9 το πρωί και στι 10 ώρα θα αρχίσουν οι χαιρετισμοί. Ε, τα φαντάσματα έχουν ειδικό στάντε σε κάποια αγωνία εντελώ. Ε, φαντάζομαι ότι μαζί με την επικοινωνία και τι δημόσιε σχέσει θα έχει και κατάρε για αυτού οι οποίοι με έναν κινησμό οικονομίστικο και με έναν αριθμοποίηση των ανθρώπων, γιατί περί αυτού πρόκειται. Προβαίνουν σε συνεχείς δηλώσεις και πού στα κόμμα είμαστε στην αρχή της προεκλογικής εκστρατείας Όποιες και να είναι οι εκλογές, όποτε και να είναι οι εκλογές έχουμε μπει σε προεκλογική χρονιά Οι επόμενες μέρες, ώρες, εβδομάδες και μήνες θα κυκλοφορούν μόνο άνθρωποι που θα ακούνε αυτά τα πράγματα από το πρωί ως το βράδυ Ακρότητε, τραβηγμένε πάρα πολύ, αριθμού. Ψέματα, αλλοιώσει, θα σα τα πω και μετά και για τι νεότερες, σαν την Αχτσιόγλου, που πήρε το, το, το, τη ζήλωση εδώ ξαβρούτσι, πήρε και κόλλησε τον ένα νόμο με τον άλλον και προσπαθούμε να τον παρουσιάσουμε σαν καινούριο τώρα, που θα φέρει αυξήσει. Ε, στην πραγματικότητα, όλοι δεν θέλουν να παραδεχθούν ένα πράγμα. Από αυτά που έχουν κόψει από τώρα μέχρι, μέχρι σήμερα στου συνταξιούχου, έχουν υποβαθμίσει σε τέτοιο βαθμό τη ζωή του, που βασίμω προσδοκούν ότι θα πεθάνουν νωρίτερα. Ούτως ή άλλως αυτό το ξέρουν πάρα πολύ καλά τα μεγάλα φαντ τα οποία έχουν επενδύσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι πάει μια δεκαετία τουλάχιστον που ορίομαι εγώ απέναντι σε αυτό για τα ασφαλιστικά συμβόλαια, τα λεγόμενα συμβόλαια θανάτου στα οποία πάνε τα φαντ και αγοράζουν ασφαλιστικά συμβόλαια στο 1 δέκατο της τιμή, λέγοντας κοινικά όπως με ακούτε τσακα, τσακαλονιστάν και τσιπριστάν η διαδήλωση πριν από 10 χρόνια ότι έτσι όπως έχει χειροτερέψει η ζωη και οι άνθρωποι είναι σε κατάθλιψη, μιζέρια, ασφυξία και οικονομική δυσπραγία. Ούτω ή άλλω θα πεθάνουν νωρίτερα. Οπότε συμφέρει να πάρει να αγοράσει το ασφαλιστικό συμβόλο για να το ξεργυρώσει νωρίτερα σε καλύτερη τιμή. Λόγια τρελού δεν ξέρω. Στο τραγούδι ο Μιλτιάδη πάντα συμμετέχουν από του αγαπημένου του δικού μα στο φεστιβάλ τη ΚΝΕ. Στύχη και η μουσική Δανάη Παναγιοτοπούλου. Κρατήστε μια δήλωση που είναι σαν απειλή μέσα στο στίχο. Αν δεν φαντάζεσαι φωτιές με κάρβουνα μην παίζει. Αν δεν φαντάζεστε κύριοι γεροντικές φωτιές Μην παίζετε με τα κάρβουνα από τα κόκαλά μας Στο τέλος καταλήγεται σε μάτια Χορεύει ο κόσμος ξεφρενα καθένα στο ρυθμό του για να βρει τέρι, ένα τρέλο πουλάει τον εαυτό του. Αν δεν πιστεύει, μυρώντα κι αν δεν μ' ακού, με κοιτάς. Αν δεν φαντάζεσαι, ποτέ γεια με να μην ο γρήγορα και γίναμε όλοι σκλάβοι κι να τρελός τρένο πατά το κόσμο να προλάβει <ΣΣΣΣΣ> Αν δεν μπορείς να προσκυμάς κι αν όλα τα κατέχεις το κόσμο σου να κυβερνάς μα σαν Μεγάλα ψέματα μιλές Γιατί θα τα πιστέψεις Κα το σου το λέω κι είδες λες θα πλέξεις. χωρίες γράφει, πόρτα κλείνει ο τρελός, μήπως και δίκα λάθη. Άμα δεν νιώθεις μη μιλάς, σώπα και μη διγάζεις, ξύλια κεφάλια πέφτουνε όταν εσύ δεινάζεις. Αν δεν πιστεύεις μη ρωτάς κι αν δεν μ' ακούς μη με κοιτάς δεν φαντάζεσαι φωτιές με καρβουνα να μην παίζει με καρβού να μην παίζει Λοιπόν, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας με SMS, σε και ενώ το μήνυμά σα το 19650, email στούριοpapa.kr. Έχω τόσου φίλου εδώ και εκτός Ελλάδος που έχουν ήδη γράψει και ξέρουν αυτόματα που θα στείλουν με υπολογιστή το μήνυμά του. Το τηλεφωνικό κέντρο Σε λίγο σα έχω και μια. Εξαιρετική κλήρωση. Λοιπόν, να χαιρετήσω το φίλο Το Θάνο από τη Φιλανδία, που μου λέει: Μα δεν τα έχει κόψει ήδη αυτά, δηλαδή τα φάρμακα στους γέρου. Αλλά βέβαια τα έχει κόψει. Μόνο εγώ φάρμακα. Δεν είναι ότι έχει κόψει φάρμακα. Δεν είναι ότι έχει κόψει πρώτα απ' όλα τη δυνατότητα να ζήσει με κάτι ψίχουλα, λέγοντα την πιο πρόστιχη φράση που μπορεί να πει κάποιο, εξομοιώνοντα του παλιού με του νέου, τάχα μου δίθεν. Γιατί αυτή είναι κατρουγκάλιος έμπνευση και βεβαίως κυβερνητική σιριζανέλικη απόφαση Προσωπική διαφορά Προσέξτε όλα γίνονται προσωπικά κάποτε Όταν λύνονταν οι προσωπικές διαφορές λυνόντουσαν με αίμα Αυτό κρύβεται ούτε ή κάτω από την προσωπική διαφορά Και το γεγονός ότι οι συνταξιούχοι μέχρι σήμερα δεν είναι όλοι σαν για που θυμάστε πριν από κάποια χρόνια που πιάνανε το Γιωργάκη νομίζω και του είχαν πει πάρε το, το, τη σύνταξή μου για να τη βάλεις σε αυτό το ταμείο για τους αναξιοπαθούντε και τέτοια. Μετά ήρθε ο Βίλιππος Πετσάλινικος, έκανε κάτι αντίστοιχο, μετά βάλε τη δεύτερη αλληλεγγύη, τη τρίτη αλληλεγγύη, την πέμπτη αλληλεγγύη και τώρα ψάχνουμε την αλληλεγγύη. Ε, Θυσιάζοντα και τα νιάτα και του γέρου, γιατί τα νιάτα ζούσαν από το χαρτζηλίκι που περίσευε από κάτι από του γέρου που τώρα δεν περισσεύει και που ενδεχομένω με αυτή την προτροπή. Του απλούστερου τρόπου είναι για να ξεφορτωθεί του γέρου, να βγάλει τα εγγόνια να του κυνηγάνε. Έχει καταλάβει κανένα τι πάνε να πει ηθική αυτούργια εναντίον τη φυσική δημογεροντία. Υποτίθεται ότι είναι δείγμα πολιτισμού να ανεβαίνει ο μέσο όρο ζωή. Δείγμα πολιτισμού. Αλλά με το πει αυτό και αρχίσει και κοιτά, πω φεύγοντα από το ένα σύστημα στη Σοβιετική Ένωση και πέφτουντα στο σύστημα τη ελεύθερη αγορά, έπεσε ο μέσο όρο ζωή κατά 10 χρόνια, ε, τότε. Ο φίλο μου, ο Βαγγέλη, ο Κυριακόπουλος, μου γράφει από τον Μου γράφει. Ε, όχι, κάνω λάθο εγώ. Λοιπόν, α μείνω στο Βαγγέλη, γιατί θα κάνω λάθο και θα πω καμιά κουβέντα που δεν πρέπει. Ε, ε, μου γράφει ότι είναι στο Καναδά εδώ και 6 χρόνια, μετανάστη του Μνημονίου. Πήγε στην τράπεζα για να μιλήσει για το συνταξιδωτικό του πρόγραμμα. Δεν ξέρω είσαι Ευαγγέλη, είσαι, αν είσαι και Ευαγγέλιο ή Αν είσαι Βίνση, τέλο πάντων. Και με ρωτάει ο υπάλληλο, Μέχρι ποια ηλικία πιστεύετε ότι θα φτάσετε, του απαντώ, Πού να ξέρω. Και μου λέει ότι πρέπει να υπολογίσει τα χρόνια για να του βγάλει πρόγραμμα ασφαλιστικό. Στο τέλο, έβαλε στον υπολογιστή μόνο του ασφαλιστή την ηλικία των 85. Φαν και φυσιολογικό του ασφαλιστή προφανώ. Αχ, μου γράφει εμένα ναι. Ο φίλο Ουαγγέλη, και να είχε προστάμενο τον Τσίπρα, θα τον είχε απολύσει. Πολλά είναι, πολλά είναι. Λοιπόν, ο Γιώργο μου γράφει ε, πω. Ε, Λέω μου, η Λιθουανή Υπουργό Υγεία είπε ότι όσοι δεν έχουν να πληρώσουν τα έξοδα για, για χημιοθεραπείε, η λύση είναι η ευθανασία. Αν δεν σα τα έλεγα εγώ, πάμε σε ευθανασία, το καταλαβαίνετε. Πάμε σε ευθανασία. Διότι έχουν βρει έναν τρόπο που δεν τον έχετε φανταστεί. Να ξεπαστρεύουνε τους νέους πολύ πιο εύκολα από τους γέρους Γι' αυτό η είναι πρόβλημα Τους νέους τους ξεπαστρέβεις στείλοντας ένα πόλεμο Και τους καθαρίζεις Από τα 18 μέχρι τα 22 έχεις φάει μια, δυο, τρεις, πέντε γενιές Αρχίζεις και βάζεις και δεύτερο πράγμα από τον πόλεμο Γιατί αυτό είναι το εμπεριελιστικό παιχνιδάκι Βάζεις την προσφυγιά Ποιο προσφυγόπουλο θα ζήσει στη Μόρια και πόσο Και πόσο φυσιολογικά θα ζήσει στη Μόρια. Πάμε λοιπόν σε μια εξόδωση να λιγοστέψουμε, να περισσεύγουν λεφτά για να περνάει κανένας καλά. Ο, ο, ο, ο Δήμος από τη Λάρισα μου γράφει, ξέρουνε, η ε, Αρατστέρρρρυ, έτσι μου το γράφει για να το διαβάσω, α, με το ρο αλλά τσίπρα ότι το κομμουνιστικό προοδευτικό πνεύμα δεν γερνάει ποτέ. Δεν είναι όπω το δικό τους γεμάτο πάθη και αμαρτίες. Παίξε μπαλα μου άμα παίζω σαν τα πιτσιρίκια του Παναθηναϊκού μπα δεν πρόκειται να γεράσω ποτέ τα πιτσιρίκια του Παναθηναϊκού επιτρέψτε με ένα προσωπικό σχόλιο νομίζω ότι απέδειξαν ότι γερνάνε μόνο αυτοί που τα διαχειρίζονται και τι κάνουν όταν τα νιάντανε πολύ πετυχημένα συνήθως τα πουλάνε Λοιπόν, να με θυμηθείτε, Παραθυμιακή, μόλι πάμε πάρα πολύ καλά και τα πιτσιρίκια μα γίνουν σπουδαία, θα τα πουλήσουν. Γιατί ζούμε στην εποχή που όλα τα πουλάνε και όλα τα αγοράζουν. Σε όλου λοιπόν που ζουν στο εξωτερικό και κάνουν και τον κόπο να μου στείλουν ένα μήνυμα, σα χαρίζω από την Θεσσαλονικιώτικη εκδοχή του φεστιβάλ με τον Γιώργο Μαργαρίτη εκεί και με τη ζυμπεκιά του γραμματέα και τη ζυμπεκιά πολλού κόσμου που ε, το, το ζει όταν τραγουδάει ο Γιώργο και εκεί είναι τραγουδάει. Στίχου και μουσική, Βασίλη Τζιτσάνη Αύριο έχει και αφιέρωμα σε 9.30 στο Τζιτσάνι το φεστιβάλ. Μετά το τέλο κεντρική ομιλία του Γραμματεία, γύρω στι 9.30 με τη Γλυκερία. Έχει και το μικρούτσικο. Έχει ο, τον έχει Και σήμερα μόνο να σα πω τι έχει. Όστε έχετε να πάει, ειλικρινά χάνετε, σπεύστε. Γίνετε το αδιαχώρητο. Και εγώ σα αφήνω και σα χαρίζω τη λαϊκή και απόλυτη λευέντικη ερμηνεία του Μαργαρίδη που το έκανε σαν καινούριο γρα, τραγούδι γραμμένο το πικρό 1947 ξέρεις τόσο καιρό για μένα πως πέρασα τρελή στην ξένη τυά αγάπησα τη στήκησα για σένα Σανά μου με ρίξαν στα ξένα Μουσική και με έχουν της ζωής κατά δικό Μουσική Αγιάριστη δεν πόνεσες για μένα και πως ζεις, ευτυχισμένη <Ται ο τρέλης> στα <Ται> μα μια κατάρα πάντα, θα σε Λοιπόν, είχα την τύχη να το πιάσω στα χέρια μου πριν ανοίξουν οι πύλες του φεστιβάλ χθες το πρωί που έγινε παρουσίαση για τους δημοσιογράφους και ξέρετε πάντα όταν είσαι και δημοσιογράφος και έχουν περάσει από τα χέρια σου πολλά πράγματα και έντυπα και βιβλία και ξέρεις και αποκασία και από τέτοια έχεις και ένα έτσι, λίγο πιο αυστηρό κριτικό πνεύμα έχουμε δει και έχουμε δει και άλμπουμ και μία σειρά από άλλα πράγματα για να μιλχθίσει είχα και ένα μικρό μάγκωμα, λεύκωμα για τα 100 χρόνια του Κουκουέ Σε μινή υπογραφή του λαού μα. Και λέω τώρα τι θα έχει μέσα αυτό το άλβομ 100 χρόνια τώρα σε ένα άλβομ, μεγάλο άλβομ σε σχήμα, καταπληκτικό πώ να τη συμπυκνώσει μια ιστορία, δεν είναι ιστορία όποια-όποια έτσι Γιατί η ιστορία του Κουκουέ, 100 χρόνια, εκ των πραγμάτων είναι συνειφασμένη με την ιστορία του τόπου και λε τώρα, θα διαβάζετε αυτό το πράγμα. Είναι και αυτή η συκοφαντία, η οποία περνάει, ξέρετε, στο μελό του οποιοδήποτε. Τ' άκουσα και από άλλου που ήταν εκεί γύρω τότε θα διαβάζετε αυτό το πράγμα. Το πιάνω και με ξερεί, ξερείτε, παιδιά, ειλικρινά σα το λέω. Και με ξέρετε, δεν μπορώ να υπερβάλλω για πράγματα που δεν πιστεύω και δεν έχω δει με τα μάτια μου. μου είναι πρακτικός αδύνατον. Μακάρι και να λατρεύω και το περιεχόμενο και οτιδήποτε άλλο. Ανεξάρτητα λοιπόν από αυτό, το πιάνω και το ξεφιλίζω. Λίγο πριν αρχίσει η ομιλία που ήταν και αυτή η σύντομη, απέρητη, χθε, την ώρα που είχε τελειώσει το στόλημα και το στήρισιμό στο πάρκο. Τρίτσι, από το Φάνη τον Παρί, που ήταν υπεύθυνο τη, ορισμένους από την Κεντρική Επιτροπή, γιατί αυτό είναι έκδοση τη Κεντρική του κόμματος, και έχει και την καλλιτεχνική επιμέλεια η Κεντρική Επιτροπή του κόμματο. καλλιτεχνική επιμέλεια από Κεντρική Επιτροπή του κόμματο. Σε πιάνει τώρα και μια μικροαστική προσέγγιση Πω θα είναι και εκτικάνει Μίλησε λίγο ο Δημήτρης ο Κουτσούπας Και βεβαίως ο γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της Κνέων Νίκος Σαββατιέλος Και το ανοίγω Μα την πίστη μου Λικρά σας το λέω Είναι αριστουργηματικό ευκολοδιάβαστο Εντυπωσιακό Καλλιτεχνικών αξιώσεων Και τυπογραφικών αξιώσεων Άνευ λειτουργικό. Έχει κάτι πολύ μικρά, σύντομα κείμενα. Έχει χίλια πεντακόσια Και δεν τα καταλαβαίνει. Το ξεφυλίζει νεράκι δηλαδή. Όταν σα λέω νεράκι, εντυπωσιάζεσαι από πράγματα που δεν σου έχουν περάσει καν από το μυαλό, ειδικά αν δεν έχει περάσει ούτε από την πόρτα κομμουνιστή. Όχι να είσαι κομμουνιστή. Κατέληξα στο συμπέρασμα με το οποίο το πω αν δεν είναι φασίστα κάποιο, ο καθένα από εμά, η κάθε μια πρέπει να το έχει. Ήταν και πολύ μεγάλο, ήταν και, και περίπου τα 350 σελίδε, Λέω παραγιά μου και πόσο θα κάνει και θα είναι και πολύ ακριβό Και εκεί βγάζεις το καπέλο και μαγιά Στο κουκουέ Με την έννοια στο φεστιβάλ Η τιμή του είναι 12 ευρώ Δηλαδή το φθηνότερο άλμπουμ Αντίστοιχο που ξέρω με τετραχρωμίες και φωτογραφίες Για οποιοδήποτε θέμα, δεν έχει καμία σημασία Κάτω από 70, 80, 90 ευρώ Δεν κάνει, ειλικρινά σα το λέω Είναι η δική τιμή για το φεστιβάλ Από την Τετάρτη και μετά που θα κυκλοφορεί Θα έχει, ρωτάω στο βιβλιοπολείο πόσο Φαντάζομαι τα διπλά, μόλις 18 Το λέω γιατί Μην το χάσετε Γιατί είναι ένα ελεύκομα Δώρο και εργαλείο σκέψης ε, Αν δεν θες να είσαι ερήμην σου, σου ψηφοφόρο. Είναι μια απάντηση στην παγκοσμιοποιημένη ιδεολογική παινία των ημερών Τα έγραψα αυτά στην Κατιούσα, έβγαλα και δυο φωτογραφίες Θα σας, σας πω και κάτι χαρακτηριστικό για να, το, για να δείτε και την ευφυγεία και την εξυπνάδα και την ευαισθησία Αυτό που λέμε τη λαϊκή σοφία Θα δείτε σε μια φωτογραφία 600.000 ηλεκτρικές συσκευές καλόρ εξυπηρετούν σήμερα τις ελληνίδες νοικοκυρές το βλέπετε λοιπόν είναι διαφημιστικό και τι στον κόρα κάνει αυτό το διαφημιστικό λοιπόν είναι μινιατούρα 7x9,5% εκατοστά, δηλαδή ίσα που χωράει σε μία παλάμη διαφημιστικό που είναι από τη μία μεριά καλόρ διαφήμιση και, και ένα σίδερο και από την άλλη μεριά τα υλικά της 14ης ολομέλειας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματο για το 1ο Συνέδριο, δηλαδή ειλικρινά σα το λέω Εκεί θαυμάζει ευχαριστίεσαι, έχω λοιπόν 5 άλμπουμ να προσφέρω σήμερα στους ακροατές και στις ακροάτριες, τους πρώτους 5 που θα τηλεφωνήσουν στο 21200 και με την επισήμανση ότι θα το πάρετε μετά την Τετάρτη από τα γραφ Εποχής. 2-11-200, 8 200, και πρέπει να πάω απειγόντος οι διευθμίσεις. Σας λατρεύω σήμερα γιατί θα πάμε χέρι-χέρι. Τα παιδιά και γέροι. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Λευτέρης από το Κερατσίρι μου γράφει «Καλησπέρα Λιάνα, πιστεύω ότι όποιες συνταξιούχοι επιβιώνουν μετά τα 70 πρέπει να παίρνουμε το DNA τους». Ώστε να κάνει ένα μεγάλο βήμα η επιστήμη και να βρει τη φόρμουλα τη Αθανασία. Παναγία, βοηθά, Δρακουλιάρικο είναι. Καταλαβαίνω πολύ καλά πώ το Αλλά πολύ σκερός έγινε και πολλή συζήτηση έγινε για δεινόσαυρου, για δράκου, για υπέργυρου. Ο Σολότα πέθανε στα 102 και στα 101 χωρί βεταγκό. Εγώ είχα τη μάνα μου στα 72 και θεωρώ ότι την έχασα πάρα πολύ νωρί. Έχασα τον πατέρα μου στα 77 και θεωρώ ότι τον έχασα πάρα πολύ νωρί. Οι αδερφές του πατέρα μου η μία έζησε 101 και η άλλη 103 Αλλά και οι δύο ζούσαν στην Αμερική Οπότε, ποιο ξέρει πόσο λιγότερο άγχος μπορεί να είχαν Τουλάχιστον από πλευρά. τότε έτσι γιατί πάνε και χρόνια ε? Όχι τώρα μην το συζητάμε για τώρα Και έχω και ένα εξαιρετικό από το φίλο μου Το Γιάννη το Τζακάλι έτσι εγώ τον λέω Λοιπόν, εσένα θα σου κάνω ειδική αφιέρωση Το τραγούδι που ακολουθεί όπω και σε όλου. Όσοι στέλνουν μηνύματα σήμερα Αλλά αυτό πάρτο και προσωπικά Γιατί το αγαπώ πάρα πολύ σαν τραγούδι αυτό που θα ακούσεις Λέει λοιπόν το μήνυμα του Γιάννη η μητέρα φύση θα φροτίσει τους συνταξιούχους Και μου συμπεριλαμβανομένου Το γνωρίζω κύριε Τσίπρα Και αναλαμβάνω την ευθύνη για το λάθος μου Να σας εμπιστευτώ Και να σας ψηφίσω Ήξερα ότι οι εκλογές έχουν συνέπειες I promise Won't do it again Σας υπόσχομαι δεν θα το ξανακάνω. Λοιπόν. Αγαπάω και διαφορώ λοιπόν λέγεται το τραγουδί Είναι του μοναδικού Νικολάση μου η στίχη και η μουσική Και είναι οι μοναδικές Η Ρίτα Αντωνοπούλου και η Νατάσα Αποφίλου Η Νατάσα Αποφίλου συμμετείχε όπως κάθε χρόνο Και πέρσι και χθε στο, στο φεστιβάλ και έγινε το σόσε, Η Ρίτα απόψε Α, αύριο είναι με τον Μικρούτσικό. Είναι τόση πολλοί, σε τόσα πολλά που θα ήθελα να το βλέπω σε επανάληψη συνεχώς Αγαπάω και διαφορώ Εξαρτηκώς αφιερωμένο Σε όλους όσοι συνεχίζουν να αγαπάνε Απ' τα 7 Στα 70, στα 77 Ως τα 107 Αγαπάω Και αδιάφορο Και κρατάω Τον κατάλληλο χορό Το λοιπόν θα αγαπάω Και με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 Με στα μάτια με υπόμονη διώξ' του άλλου κόσμου την επιρροή νιώσε με για να σε νιώσω κι ας ειν παν το λέω να αγαπάω κι αδιάφορο και μαζί σου το έχω μάθει και αυτό παραδόξως να αγαπάω και εμένα όπως εσένα. <συσίλια> Την εικόνα αυτού του κόσμου δεν μπορώ μέσα στη σκιά του θα χαθώ μάγεψαν και σένα τα ξώτικα κάνεις πάλι κύκλους και μη μας τρομάζουν φως μου οι πληγές στις στιγμέ μα, μας πλάει και νιώσε με για να σε νιώσω κι α πονά, είναι το λέω. Να αγαπάς. αγαπάω κι αδιάφορο, και έχω φτιάξει ένα καινούριο αυτό. Τώρα πια με αγαπάω και με. Είναι μόλι τριών και κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο. Και έρχεται κουτί: Ο, η στίχη, η μουσική και η απόδοση είναι του σταμάτη μορφανιού. Για να σα στάσω μέχρι τι ειδήσει που ανάμεσα σε αυτέ περιλαμβάνεται. Ακόμα και η πολύ πικρή είδηση, και λέω πικρή είδηση γιατί υποκρύπτει βαθύτερο να ζήσουμε από αυτό που φαντάζεστε, ότι τη Λεπένπα να τη βγάλουν ψυχασθενή και όχι να ζει ή φιλοναζεί ή ακροδεξιά. Ο Παύλος Ζή σταμάτησε για να πάμε στι ειδήσει με τα πραγματικά αισθήματα τεράστια μερίδα του ελληνικού λαού. Ούτε που φαίνει ούτε στο Παρίε ούτε που φαίνα, ούτε φτιάχισα ούτε που φαίνα, ούτε κριτή που φαίνα. Ούτε πεσονίκη ούτε πουθενά, φαίνουν, ούτε το σύνταγμα ούτε που πουθενά, ούτε λαμία ούτε πουθενά. φαναλιά. Σαπίστε του φαστήστε σε κάθε Κοιτονιά. Κάναν <Καινέναν> μαζερό μαξερού φτιάνει το Μέχε. Κι αν σκάψετε στις στρίβες σας ακόμα πιο βάχια Το φίλι που σας ξέρασε την μοίρα του τι ξέρει Μη χάδα σου το σύλλογο σκιστό με λίγα Τι να του κάνει ρε Ρουφιάνη ένα μακαίρι Ο Παύλος Ι και έχει μικρόβονο στο χέρι Τι να του κάνει ρε Ρουφιάνη μια πληγή Ο Παύλος ή τσακίστε τους Νάζι. Ούτε στην άκρη ούτε πουθένα, ούτε στην τσάντα ούτε πουθένα, ούτε στην κόρηθο ούτε πουθένα, ούτε στην πάτρα ούτε πουθένα, ούτε στη μάνι ούτε πουθένα, ούτε στη χείρο ούτε πουθένα, ούτε στα γυάννα ούτε πουθένα. Ξαχίστε τους φασίστες σε κάθε γειτονιά. Δεν τρώω μαξε ρουφιάνει το μαχαίρι Κι αν σκάψετε στις τρίπες σας ακόμα πιο βάθεια Το παιδί που σας ξέλασε τη μοίρα του τι ξέρει Φιγάδα σου το σύλλογος κι στο, στο μελιγάλα Τι να του κάνει ρε ρουφιάνει ένα μαχαίρι Ο Παύλος Ζη και κι η στο χέρι Τι να του κάνει ρε ρουφιάνει μια πληκή Ο Παύλος Ζη τσακίστε τους να ας λένε Όλοι μα κλέψανε κλέψαν κι αυτοί που τους πίστεψανε κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και οι πεδαμένοι μισθοτή προνομιούχοι έχουν προνόμια... Να είμαστε λοιπόν εδώ όπως σα το είπα λίγο πριν από τι ειδήσει. η ψυχιατρική εξέταση βολεύει τη Μαρί Λεπέν διαβάζω. Βούτυρος του ψωμί της Μαρί Λεπέν λοιπόν γράφει ο συνάδελφο της Χιάρας. είναι η πολυσυζητημένη από χθες απόφασης Αγγελέα που διατάζει την επικεφαλή τη Γαλλική Ακροδεξιά να υποβληθεί σε ψυχιατρική εξέταση, επειδή αναδημοσίευσε πριν από τρία χρόνια σε ιστότοπο κοινωνική δικτύωση φρικιαστικέ φωτογραφίε από εγκλήματα του Ισλαμικού κράτου. Η Λεπέν, που κατηγορείται για διανομή βίων εικόνων, βεβαίω πέρασε αμέσω στην αντεπίθεση και δήλωσε κατηγορηματικά πω δεν πρόκειται να παρουσιαστεί στους ψυχιάτρους. Περιμένω να δω πώ σκοπεύει ο δικαστή να με υποχρεώσει να κάνω την εξέταση. Μέχρι πού θα φτάσουν. Α, Μαρίν μου, πολύ απλό είναι, Μαρίν μου. Εκεί που θα φτασουν α μου πολυ απλο φτάσει οι Ελβετοί και ορισμένοι οι άλλοι πολύ πολιτισμένοι, όταν θέλουν να πελάσουν ανθρώπους μετανάστες και αντιστέκονται και τους κάνουν ένεση για να ψιλοπαραλίουν και τους φορτώνεις ένα αεροπλάνο και τους γυρίζουν πίσω στη χώρα τους. Λοιπόν, στην πραγματικότητα προσπαθούν να τη χτυπήσουν, ε, η γνώμη μου, αν θέλετε, με τα ίδια της τα μέσα. Ένας τρόπος για να τρελαθείς είναι να αρχίσεις να μιλάς για την τρέλα ως κίνητρο φασισμού. Ο Ναζί, ο φασίστας είναι κατ' επιλογή, Είναι πολιτικό πρόγραμμα συγκεκριμένο. Είναι μεταγμένο σε συγκεκριμένα πράγματα. Πώς θα εξοντώσει μάζες, πώς θα τις χειραγωγήσει, πώς θα έχει δούλους, πώς θα ξεχωρίζει τις ράτσες αυτοκαθοριζόμενο ως ανώτερη φιλή και καθεστώ μαζί δεν είναι αστεία υπόθεση όταν μπλέκουν αυτά τα ψυχιατρικά και μήπως δεν ήταν καλά ο Χίτλερ και μήπως τον πείραζε που ήταν μελαχρινός κοντός με μουστάκι ενώ ήθελε να είναι ψηλό, ξανθός γαλανός ε, και πώς έπεισε αυτή, αυτός ο άνθρωπος που ήταν κοντός, κακοφτιαγμένος με μουστάκι θεούς σαν του δικούς μας εδώ δηλαδή τα παλικάρια, τα μεγάλα, τα ωραία, τα κομμάτια Ά, τα τεράστια που δεν ξανθά τα περισσότερα, οι γυναίκε το ψηλοβολεύουν έτσι. Δηλαδή, βάφουνε για ένα μαλλί ξανθό και το παίζουν να ανήκουν σε μια αρία ξανθία φυλή ώστε να μπορούν να αποκρυπτογραφούν Τους ρούνους των διαφόρων και διάφορες άλλε τέτοιε. Επειδή με κουράζει αυτό και επειδή ο φίλο μου ο Νιόνιος ο Μακάλη μου λέει καλησπέρα από τα εξωτικά εξάρχεια το πάρκο Τρίτσι. Μα περιμένει ε, και επειδή ένα, ο φίλο ο Σταύρος, Είπε ότι τραγούδι που αναφέρει το Μελιγαλά εξαιρετική ρητορική μίσου κατά τα άλλα Δεν μπορώ να καταλάβω τα συγχαρητήρια με αυτήν την αναφορά στο τραγούδι Το τραγούδι είναι φρέσκο, είναι γραμμένο πριν από τρεις μέρες Είχαμε και τάσεις αντίδρασης στις εκδηλώσεις που έγιναν για τον σφαγμένο τους να ζει Α, φύσα και μην ξεχνάτε ότι ο φωνιάς με βάση το σύστημα που δεν είναι καθόλου παρανοϊκό και δεν χρειάζεται καθόλου ψυχία του, καθόλου κάθε άλλο παράω είναι πολύ λογικό, πολύ τεκμηριωμένο, τον θέλει σπίτι του υπό ασφαλή ε, παρακολούθηση που σημαίνει ότι τίποτα να μπει κανένας κλέφτης μέσα του πάρει κάτι από το ψυγείο ούτε κανέ, έτσι κοιμάται ασφαλής Αυτό αυτός, αισθάνεται πολύ μεγάλη ασφάλεια τον φιλάνε και 45, 55, 65, πως είναι απ' έξω αν τον φιλάνε εδώ από τα λεμήτ πέρσι και πολύς καιρός και σιγά μην ε, τηρούνται όλα αυτά και βλέπει από την τηλεόραση τα τεκτενόμενα ωραία, είναι, εντάξει Κάνει ένα φόνο τέτοιου την τι να, να Λοιπόν, ο φίλος μου, ο Γιάννης Αναστασίου Λέει πολλά για τη Θεσσαλονίκη Και πολλά άλλα πράγματα Λοιπόν, εγώ να παναχαρίσω Στις αντίπαλες της Μαρίν Λεπέν τη Μαριάνθη των Ανέμων Σε στίχους και μουσική του Μάνου Χαζηδάκη Με μια υπέροχη ερμηνεία Της άλκης της Πρωτοψαλτή Το 2016 Με λένε Μαριάνθη Κύμα από τρελή γενιά Μισό του κόσμου τη βία και πονιά Χιλιάδες μάτια με και μου μετράνε τη ζωή μου τα κεριά Αυτή είναι τρέλα Όχι τα λιπενίστηκα Μεσά από άγνωστο χώριο Ποντά στο Παρνασό Ξεκίνησα για να δοκιμαστώ για αυτούς που με παιδέψανε σαν Άγιο και Χριστό Τους έκοψα τον ένα τους μαστό Περπάτησα και πάτησα σε ζώντες και σε Ξεφέρασα τους δισεκτους καιρούς κι απόκτησα απ το μύθο μου με στόχασμου πικρούς Σε φόλιου δρόμου, άδειου και υγρού. Μέλα, μαριά, μου από τρελή γενιά. Μισό του κόσμου, τη φία και από νιά. Χιλιάδε μάτια με κίτανε Και μου μετράνε τη ζωή μου τα κεριά. Χιλιάδε μάτια με κίτανε από μακριά. Και μου μετράνε τη ζωή μου τα κεριά. Γύρω από την έφεσο δεν ήμουνα ποτές, δεν είχα στρατιώτες γέραστές. Τα ζάρια μου τα έπαιξα στη στόχο γειτονιές και κέντυσα το πόνο με πενιές. Δεν μπόρεσα να γίνω ούτε γυναίκα ούτε ευτυχής και δούλεψα σε οίκους ανοχής. Και μες στην αναδίπλωση της νέας εποχής, απόμενα μια αναμνήσια τυχής. Είμαι από τρελή γενιά, μίσω του κόσμου, μη φύβαια κι απολιά Χιλιάδες μάτια με κοινάν από μακριά Και μου μετράνε τη ζωή μου τα κερδιά. Χιλιάδες μάτια με κοινάν από μακριά Και μου μετράνε τη ζωή μου τα κερδιά. Αυτοί, που τους πίστεψαν, λοιπόν, έχω ένα εξαιρετικό μήνυμα από το φίλο μου, τον Ανδρέα, που μου γράφει τι πιο πολλέ φορέ από το Λονδίνο. Μια και ξαναμιλά για ηλικίε σήμερα, φαντάζομαι έχει στο νερό σου ηλικιωμένου κάτι τσίπρε και κάτι κούρτσιδε, εννοεί τον Αυστριακό, έτσι. Και ω νεαρού νοεί κάτι συνταξιούχου που έχουν τα κούτσια να μην του παίρνει από κάτω. Επειδή δεν είμαι σίγουρο τι είδου σχέση έχει ο καθένα από του ακροατέ με τον χρόνο, θυμήθηκα δύο στίχου ενό ποιητή ονόματι Ogden Nash, ο οποίο πέθανε το 1972 και γεννήθηκε το 1902, ο οποίο ορίζει με χιούμορ το μεσήλικα. Λέει λοιπόν ο Nash, Η μέση ηλικία είναι όταν έχει γνωρίσει τόσου πολλού ανθρώπου στη ζωή σου, ώστε κάθε φορά που γνωρίζει κάποιον για πρώτη φορά, αυτό δεν σου θυμίζει κάποιον άλλον. Πολύ μου θύμισε αυτό του Νάς, αυτό που λέει συχνά για ομοιότητες πολιτικές το σήμερα με άλλες εποχές Δεν είναι ενδιαφέρον Α, εγώ το βρισκώ Τόσο ενδιαφέρον ώστε θα σου αφιερώσω Τους φίλους Σε στίχους μουσική και απόδοση του Σπύρου του Γραμμένου Που φέτος συμμετέχει για πρώτη φορά στο φεστιβάλ Είναι σκληρό, είναι αληθινό Και αφορά την ξενιτιά και τα παπούδια Τα μάζεψαν και φύγαν από τη χώρα Ποιος ξέρει εκεί τι ώρα να είναι τώρα Άλλος πήγε στο Άμστερντάμ Κι άλλος στο Βερολίνο Κι άλλος με μια βαλίτσα στο Λονδίνο Κοροϊδευά της ξενιθιάς στα γράφικα τραγούδια Που ακούγανε και κλέγαν τα παπούδια Τώρα τρύπω τα μάτια μου Κι όλο με τραωμίλια Οντα ηλεκτρικά μαντίδια. και εμεί οι έναπομοίνατε, στα λέμε που και που. Μοιράζοντα τι κρίσει, πάνιμπου. Γκρινιάζουμε στου φίλου μα και ρίχνουμε φθήνε. Στου δίπλανου και όχι στου κυφίνε. Φιλη μου τα μαζεψαν γιατί δεν την παλέψα. Κάποιοι σαν, κάποιοι διαπρέψα. Κάλινε τις φάγκε που λέγαν τα τραγούδια, που ακούγανε και κλέγαν τα παπούδια. Και μόνο μια ερώτηση ακούν όλη την ώρα. Αν θα γυρίσουν κάτι κάποτε ή τώρα. Τότε η φωνή. Και η στιγμή που ζούμε, μέχρι να βγει το στόμα το θα δούμε. Και εμείς οι εναπομείναντες, τα λέμε που και που, μοιράζοντας τις κρίσεις πανικού. Τρινιάζουμε στους φίλους μας και ρίχνουμε ευθύνες, στους διπλανούς και όχι στους κηφίνες. Για φίλαρα κιόπου η πόρα θα περάσει. Εμείς βέβαια θα έχουμε γεράσει. τα να να εγγόνια σα και θα σα κανολλάι. Like. θα σα Λοιπόν, έχετε χιούμορες ώρες και με διαλύεται Έχει α, γράψει ε, ε, η Διορυσία Ναμίζω ένα εξαιρετικό μήνυμα ε, Καλησπέρα Ό,τι και να κάνουν οι να Ναζί Αυτό που δεν μπορεί να αλλάξει Είναι ότι ο μακρινός πρόγονος Όπως και όλων των υπολείπων Είναι από την Αφρική και ήταν μαύρος και τριχωτό, Δηλαδή πηθήκη σωστά Και περπατούσε στα τέσσερα στην αρχή Τώρα, μετά Οι δικοί τους που είναι και το ξαθό γένος Μάλλον από τη Χλωρίνη που έκανε, φαίνεται, πολύ καλή δουλειά. Λοιπόν, έχετε χιούμορ όταν θέλετε να πείτε αυτά. Και ξαφνικά έρχεται ο Γιάννη από τη Θεσσαλονίκη, που όταν το έγραφε αυτό δεν είχε καν ακούσει ενδεχομένω για το πέμπτο δημοτικό στο οποίο έπεσαν οι ανεμιστήρε πάνω στα κεφάλια των παιδιών. Παναγία μου, πώ δεν πέθανε κάποιο παιδάκι. Το φεστιβάλ εδώ στη Θεσσαλονίκη ήταν φανταστικό. Γεμάτο από κόσμο, τραγούδια, διασκέδαση. Με πολύ γεμάτη ομιλία του γραμματέα. Για να μην ξεχάσω να αναφέρω και τα υπέροχα, είναι ιστορικά πια σουβλάκια. Το θέμα μου τώρα είναι αυτό που δεν το άκουσα πουθενά να σχολιαστεί αυτέ τι μέρε, Λένα. Ο Μητσοτάκη στην ομιλία του εδώ στη ΔΕΘΗ είπε ε, με τα νέα πρότυπα σχολεία, τα παιδιά τη Μενεμένη από τι πιο φτωχέ συνοικίε τη Δυτική Θεσσαλονίκη, με πολύ και σκληρή δουλειά, θα έχουν τι ίδιε ευκαιρίε με τα παιδιά του Πανοράματος, που χαρακτηρίζει η εκάλτη συμπροτεύουσα. Μόνο εμένα μου φάνηκε ότι είναι πιο ισχρό. Μόνο εγώ ήθελα να σπάσω την τηλεόραση Τα σέβη μου και την αγάπη μου Στην αντιγυρνάω Όχι, μη τη σπάσει, Δεν υπάρχουν λεφτά για γραμμάτια Αρκέσου σου Στο να σου παίξω εγώ τώρα Ένα από τα καλύτερα συγκροτήματα με αγγλικό στίχο Που συμμετείχαν και στο φεστιβάλ Τους Sober on Tuxedos Στο τραγούδι Swagger Η μουσική είναι του Χρήστου Κιτσαντά η στίχη είναι του Στέλιου Μαγαλιού. Νομίζω ότι θα το ευχαριστηθείτε. Αφήστε που βγήκανε και με μπλουζάκι του δικού μας site που αγαπάμε πολύ, Κατιούσα.gr ο ένας από αυτούς και το ευχαριστήθηκε η ψυχή μας. walks with styling wears He's huge in white sunglasses And on the front of his right The plastic twice his car is Open your mind and smell the air you breathe air. I have so much to declare Μέσα στο στούντιο από την εξαιρετική μουσική των σώμων ταξίω. Νοφάλι με φράκο σημαίνει. Έτσι το ταξίδι είναι το, το φράκο στα mm -hmm. συνηθίζουν οι ομπόδιδε πολλέ φορέ με τζινα από κάτω και φράκο από πάνω. Ναι, όλη αυτή η ιστορία λοιπόν. Υπάρχει ένα φίλο ο οποίο με ρωτάει τι είναι το χαλί που παίζει αυτό που λέει όλοι κλέψανε. Προφανώ το έχει πετύχει μόνο στο χαλί σε καινούριο ακροατή. Λοιπόν πρόκειται για την τεράστια δημιουργία του α, Γιάννη Μαρκόπουλου, α, που ηχογραφήθηκε με την άδειά του και πιστέψτε με, α, είναι πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη η δικιά μου και όλων των συντελεστών της εκπομπή, που ο Γιάννης μας επέτρεψε ένα τραγούδι α, α, τραγουδισμένο από το ξυλούρι, ένα φοβερό τραγουδί να το μετατρέψουμε με τις στίχους του Γιώργου Σκούρτη και την προσαρμογή των στίχων από τους Σέξπιρ S-E-X-P-Y-R S-E-X-P-Y-R έτσι γραμμένα το Σέξπιρ και μια προσαρμογή μουσικής που έκανε στον Πιτάτο του ο Διονύσης ο Χρυστοδουλάτος και ραπαρίσαμε έτσι όλοι μαζί με μια εξαιρετική ερμηνεία του Κωνσταντίνου του Μάτσικα από τους uh, Featuring Σέξπιρ άμα θες ψάξε το, ψάξτε τους Σέξπιρ στο διαδίκτυο θα το βρίσω ολόκληρο το τραγούδι Και βεβαίως ε, στη θέση σου ε, Θα το άκουγα αφού πρώτα άκουγα τον Ξηλούρη και τον Μαρκόπουλο Στην αυθεντική εκδοχή Και αμέσως μετά αυτό τιμή μα που 8 χρόνια πατάμε Με την άδειά τους πάνω σε κάτι μεγαλειώδες Ελπίζω και εύχομαι ε, χωρίς να το παραλάξουμε Σε τέτοιο βαθμό που να μην θυμάται κανένα στο άλλο Και εδώ που τα λέμε κάπου κάπου θα ξαναπέζω το αρχικό κομμάτι του Μαρκόπουλου με τον ξυλούρη, μόνο και μόνο για να μην μπερδεύεται ακόμα και ένα καινούριο ακροατή. Λοιπόν, έχω από το Δημήτρη του Κορονάκη καλή σπέρα από Κέρκυρα και καλή εκπομπή. Η γυναίκα του γέρθηκε το πουχου είναι βαμμένη άρια. Χα-χά. Καλά να περάσετε αργότερα στο ήλιο. Αν σου πω τι πρόβλημα έχω που με αυτή την κοινωνική που έκανα την εγχείρηση που σα έλεγα τι φρουάλε δεν μπορώ στα πάρα πολύ ωραία όρθια. Και είναι η μόνη ώρα που βλαστημάω που δεν έχω τα νιάτα του Τσίπρα. Θα μου αυτό δεν άντεξε 17 ώρε διαπραγμάτευση καθιστώ. Έχω πρόβλημα εγώ που δεν αντέχω όρθια 15 ώρε φεστιβάλ. Άντε τώρα μιλάμε και χαζομάρε. Όντω. Λοιπόν, ε, συγγνώμη, Βεριλιάνα, μου λέει ο Αρίστο, τι διαφορά έχει ένα κατασυροειδή δολοφόνο με ένα φασιστοειδέ. Τι να σου πω. Ο φασίστα κρύβεται πίσω από τη μάσκα του πολιτικού ιδεολογισμού. Συγνώμη για την ανορθωγραφία μου. Λοιπόν, ε, στη Λάρισα μου γράφει ο Δημήτρη ο, ο Μπαλκουρανίδη: Το φεστιβάλ συμπίπτει χρονικά με μια μοροπανήγυρη. Παζάρι το λέμε. Με ρούχα, παιχνίδια, μπαλαρίνες και τρενάκια. Από μικρό που πηγαίναμε με τον πατέρα μου, βαριόμουν πολύ. Ήμουν 14-15 χρονών παιδί. Γιατί είχε μόνο βιβλία και όχι παιχνίδια. Μεγαλώνοντα, κατάλαβα γιατί. Φιλιά και στην Άνση. Στα αντιγυρίζω, αφού κατάλαβε, αλλιά από άλλου που δεν καταλάβανε ούτε τρει μέρε αφού πεθάνανε. Λοιπόν, εσάνα Μιχάλη μου σου απάντησα για το τραγούδι και στι, ο φίλος ο Πάνος, ο, από το Μόναχο μου λέει νομίζω ότι στην κατεπανάληψη αναφορά περί ραζισμού τον γιγαντώνουμε. Το ίδιο συνέβη και με την κρίση. Ας του αγνοήσουμε. Όχι φίλε μου, δεν μπορούμε να τους Δεν μπορούμε να τους αγνοήσουμε γιατί τελικά ενδεχομένως αυτό που ονομάζουμε δημοκρατία και δεν είναι, Μπορεί να είναι ένα ερωτασφινό. Το λέω για να περάσω στον τίτλο του τραγουδιού που δεν έχει καμία σχέση με τη Δημοκρατία και του Ναζί. Η στίχνη του Άρη του Δαβάρακη, η εξαιρετική μουσική τη Ευαθία Δρεμπούτσικα, στο τραγούδι ο Γιάννη Οκότσιρα που δήλωσε περήφανο που συμμετέχει φέτο πρώτη φορά σε φεστιβάλ τη ΚΝΕ και ότι ήταν το όνειρό του από τότε που πιτσυρικά στα 14 δούλεψε για να στείνεται το φεστιβάλ πουλώντα σουβλάκια. Να σε καλά, Ρε Γιάννη, που τώρα εμεί θα τρώμε τα σουβλάκια. Και εσύ θα τραγουδά και θα σε ακούμε, ήρθε στη ζωή μου και τη διέλυσε. Με στείλε μακριά, μα δε με κρέμισε. Πήρε ό,τι ήθελε και φύγε. Δε σαν έρωτας φτηνός Είσαι απ' τις γυναίκες που δεσέβονται Τη ψυχή του άλλου και τη γεύονται Σαν ένα διαμάτι που ονειρεύονται Δε σε ο πόνος κανενός Ένας έρωτας φτηνός, τρομαγμένο λίγο στός, ύστερά δυο λέξεις κι ένα κρεμός. Ένα έρωτας φτηνός, λίγο πάθος, λίγο φως, πέρα δυο λέξεις ήρεμα κι ο Άμα θες να ξέρεις δε σ' αγάπησα τη φωτιά σου κράτησα. Δεν πειράζει παραστράτησα Κι είμαι μενος και γυμνός Όμως το άρωμά σου μέχρι σήμερα Αγριεύει μέσα μου τα ημέρα Έτσι είναι μάτια μου τα εφήμερα Κόλασί μαζί και ουρανό Ένα ερωτά φτηνό, τρομαγμένο λίγοστό. Υστερά, δυο λέξει σύρεμα κι ένα κρεμό. Ένα ερωτά φτηνός, λίγο πάθο, λίγο φορ. Θερά δυο λέξη σύρεμα και ο χωρισμός Λοιπόν, α, τώρα που θα σας στείλω Μην τρομάζετε, μην τρομάζετε Φίλε μου Μιχάλη, μου να σου στείλω Μέρες που είναι, με τόση δουλειά Με το φεστιβάλ με την βουλή, με εγώ και σε αυτό το τμήμα, σε 5F τη απόψη του κόμματος για ένα θέμα για το οποίο μου είχε πει πριν από κάπω καιρό. Καλεμπες το site. Τούριζε ο τι Θα τα βρει όλα. Στον 902. Ό,τι θες, κατέβασε το. Εγώ θα καθίσω στο στήλο σε 5F. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε τέτοιο βαθμό απαιτήσεων. Δηλαδή, μη μου κιόλα. Εδώ τα βάζετε με αυτού που είναι στα ραδιόφωνα και λένε τι θέλουν. Θέλετε από πάνω να κάνουν και αυτό ε, Σε παρακαλώ πάρα πολύ Τώρα για να το πω και λίγο χιουμοριστικά. Οι υπόλοιποι λοιπόν και εσύ το ίδιο σημαίνει Μπορείτε να χαρείτε το εξή Στο οποίο το, το, το βρίσκω εκπληκτικό δώρο Μπορείτε να πάτε από αύριο Στην Δετάρτη καταρχήν Εντάξει θα πάτε αύριο που είναι το φεστιβάλ Από Κυριακή και μετά Αλλά κάποιο μπορεί να θέλει και να πάει Μπορεί να πήγε χθε και να μην θέλει να πάει αύριο Λοιπόν Έχω πέντε διπλές προσκλήσει για να πάτε στην Αλκιονίδα. Γιατί σκέφτηκε η Αλκιονίδα, είναι Σεπτέμβρη. Σχετίζει τα γυναίτσια τη Σοφία Λόρεν, μαγάλη στάρ, και έχει ένα αφιέρωμα έξι εξαιρετικών ταινιών. Μία από αυτέ είναι από τι καλύτερε αντιπολεμικέ ταινίε. Το Ιωτρόπιο, του Βικτόριο Ντεσίκα. Ο Γάμο, αλλά ιταλικά επίση του Ντεσίκα. Είναι όλα αφιέρωματα. Ε, Ντεσίκα κυρίω είναι έτσι. Τον Βοκάκιο, το χθε ημέρα αύριο, την ετοιμασμένη φοβερή ταινία, και μια ξεχωριστή μέρα του Ετωρεσκόλα. Λοιπόν, διαλέγετε όσε ταινίε θέλετε. Πάτε και τι βλέπετε με ε, το τέρι σα, με το φίλο σα. Έχω πέντε διπλές προσκλήσει για του πρώτου πέντε που θα τηλεφωνήσουν στο 211-200-8200. εμεις εμει θα δώσουμε το όνομά σα στο σινεμά. Και πάτε εκεί όποια μέρα θέλετε, όποτε θέλετε, από αύριο ω Τετάρτη να χαρείτε έξι αριστούργήματα. Με πρωταγωνίστρια τη Σοφία Λαωρέν του Ιταλικού και όχι μόνο διεθνού κινηματογράφου, που υπάρχουν μέσα ταινίε με 11 βραβεία, α πούμε, διεθνή. Λοιπόν, πρέπει να περάσουμε σε διαφημίσει. Τα υπόλοιπα μετά. <Κλέψανε> λένε, όλοι μας κλέψανε. Χαιρετίσματα στο φιλοτομάκι από την πάτρα που λέει ότι οι Σιριζέοι αρχίζουν και φαντάζονται ρόλεξ του Κουτσούμπα, βίλε του Πελετήδη, βίλες δικέ μου, κότερα του Καπτανιώτη. Εντάξει, αυτά είναι πια πολύ συνηθισμένα και πολύ ξεπερασμένα. Νομίζω ότι μετά τις πρέσπε και τα, τα, τα, τα χύπλα που πηγαίνανε για να παραδώσουν τα τιμήματα για ορισμένα πράγματα είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτά που συζητούνται έτσι, αυτό που ενοχλεί είναι να ακούσει να χτσιόγλου στη Βουλή να λέει γιατί το κουκούε δεν ψήφισε για τον κατώτατο μισθό, όταν το κουκούε έχει καταθέσει πρόταση να πάει ο κατώτατο μισθό στο 751 και να καταργηθεί ο Βρούτσι. Και βέβαια ο Βρούτσι βγήκε και εκεί πανηγύριζε, που λέει: Εσεί το δικό μα τον νόμο. Και το παντούσε η Αχτσιόγλου. Είναι προσβλητικό αυτό που λέτε. Εμεί δεν πήραμε το δικό σα νόμο. Και τα είχαμε δεν διορθώνουμε τα λάθη των προηγουμένων μνημονίων. Εμεί για πρώτη φορά με τα μνημονιακά. Και φέρνουμε τι συλλογικέ συμβάσει, τι ελεύθερε συλλογικέ συμβάσει. Προσέξτε τη λέξη ελεύθερε συλλογικέ συμβάσει. Να σα πω για πια απάτη πρόκειται. Πρόκειται για μια κολοσιαία απάτη. Ο νόμο Βρούτσι λέει ότι ο κατώτατο μισθό. Καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, από πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου. Οι διαπραγματεύσει γίνονται αφού καθοριστεί ο κατώτατο μισθό. Εμεί ερχόμαστε στου κουκουέ και λέμε ότι η Συλλογική Σύμβαση Εργασία δεν έχει νόημα αν δεν μπορεί να διαπραγματευτείς τον κατώτατο μισθό. Επομένω, αφού στον καθορίζει το του Υπουργικό Συμβούλιο τον κατώτατο μισθό, να πα να διαπραγματευτεί μετά τι, Κάτι ψίχουλα. Όχι, θα είναι 523, θα είναι 528. Ότι δεν θα είναι 528, α, θα σου πει πήγε 532 και είναι και μεγάλη αύξηση. Γι' αυτό το πράγμα συζητούσαν στη Βουλή. Αυτή την τροπολογία έφερε. Γιατί την έφερε, Την έφερε να γίνουν συζητήσει με του κοινωνικου εταίρους. εταίρου, μην έφεραν για συζήτηση τη, την πρόταση 514 Σωματείων Μοσπονδιών και Συνδικάτων που κατέθεσε το ΚΚΟΕ πριν από δύο μήνε. Τρει. Ούτε καν του περνάει από το μυαλό. Επομένω τώρα το να περάσουμε στι συκοφαντίε πάνω στα 100 του κουκουέ, Ανοίξτε και διαβάστε από ανθρώπου που δεν είναι κομμουνιστές την αντίληψή τους για την οριμότητα, το ήθος και την ιστορία που έχει γράψει εκατό χρόνια το Κουκουέ. Γιατί στο τέλος-τέλος έχουμε γίνει σκιά του. έτσι και άλλο πράγμα το λες ερωτικά, άλλο πράγμα το λες πολιτικά Τους βγάζουμε μάλλον από τη σκιά ω φω. Και τότε φαίνεται ότι ο Βασιλιάς είναι γυμνός Αυτό το τραγούδι είναι βεβαίω ερωτικό Στήχη μουσική της Ιωάννας Πάλτα στο τραγούδι η Φέι Μπαζιώτη. Για αυτούς που αντέχουν ακόμα να λένε μεγάλες κουβέντες, να είναι ερωτικές, να τις πιστεύουν και να τις υλοποιούν. Που μέρασα κι για πάντα. Μα ήρθε εσύ αν με ρωτάς, για σένα θα κάνω τα πάντα. Γιατί ήμουν νησί, ήταν εχθέ που δεν είχα ζωή. Στα χέρια σου έχει εσύ το κλειδί. Σ' αγαπώ την καρδιά μου αισθάνομαι Δε μπορώ με κοιτάζεις και χάνομαι Δώσε μου λίγα κι απ' την φλόγκα σου Άσε με να κρυφτώ μες στο σώμα σου Προχώρα εσύ και εγώ θα με σα κι σαν κι άσου. Σαν άμεση, μέρα και νύχτα έχω η μεγάλη αγκαλιά σου. με να για σένα. Κάνω ταξίδι στο φως Να έλα και πες μου εσύ το Αγαπώ ότι καρδιά μου αισθάνομαι Δεν μπορώ με κοιτάζεις και χάνομαι Δώσε μου λίγα και απ' τη φλόγα σου Άσε με να κρυφτώ μες στο σώμα σου την καρδιά μου, αισθάνομαι Δεν μπορώ, με κοιτάζεις και χάνομαι δώσε μου λίγα και απ' τη φλούγα σου άσε με να κρυφτώ Σ'αγαπώ καρδιά μου αισθάνομαι Δε μπορώ, με κοιτάζεις και χάνομαι δώσε μου για αυτή τη φλόγα σου να γριθώ με στομασ4. Φάνουμε σε σιγά, σιγά στο τέλο τη εκπομή και σιγά σιγά πρέπει να θυμόμαστε πώ ζήκα ένα καλά. Για να ζήσει κάτι ένα καλά εκτό από όλα τα λεγόμενα δημόσια γαθά που πρέπει κατά την αποψή μου να τα έχει δωρεάν. Πέρα από μια στάθερή δουλειά που να τον ικανοποιεί, να τον γεμίζει και κυρίως να του επιτρέπει να ζει με αξιοπρέπεια. Χωρίς τον έρωτα άδειο, κενό, κύμβαλο, αλλά λάζον. Και χωρίς μια πίστη, μια πίστη σε κάτι καλύτερο. Κάτι καλύτερο για όλους τους ανθρώπους. Επομένως, για να μην πέσω σε φιλοσοφίες και τριφεράδες, θα σας πάω στο μέρη μη λυπάσε πια. Σε έναν άνθρωπο, οι στοιχεία ανήκουν που έχει αποδημήσει, υπέροχο το του Ξιδού, που θα θέλαμε να γίνει και 80 και 90 και 100 χρονών, όπω και το, ο δημιουργό του επόμενου τραγουδιού που θα σα πω, γιατί κάποιο όταν μιλάει για τι ηλικίε, πρέπει να θυμάται ένα πράγμα. Η δημιουργικότητα ορισμένου ανθρώπου δεν του αφήνει ούτε ένα λεπτό πριν από το θάνατο και τον αστερεί τον κόσμο από το ταλέντο και τη γοητεία αυτών των ανθρώπων ίσο με πολιτική, ουσιαστική και ηθική ευτοκτονία Στο τραγούδι ο μάνος Οξιδούς και ο Φίλιππος Οπιάτσικας είναι ένα παραδοσιακό Αμερικάνικο η στίχη όμως είναι εξαιρετική στην ελληνική μεταφορά πάνε στον μάνοξυδο. Μην αλλάξετε το μέρη με τον Μπέτι σας παρακαλώ πολύ Δίπλα από έναν Μωυσί Όλα θα έχουνε αλλάξει Μεριμίλη πασεπιά Ό, πασεπιά Ό, Μεριμίλη πασεπιά Όλα έχουνε περάσει Μεριμίλη πασέα. Στην κόκκινη θάλασσα ξανά. Τα νερά, ένα δρόμο να περάσει. Περι μηλισχια. Οφαιρη μίλημα σέφια. Ο μέρη, Τα χέρια, τα πόδια και την καρδιά. Ήρθε η ώρα να τη σπάσει, Μέρι, μια βροχή από φωτιά σου μυρίζει την καρδιά. Η οργή σου θα ξεσπάσει, Μέρι, μίλη, πασέ. Πια Ο, Πασεπιά, όλα έχουνε περάσει, μέρι μη λοιπάσαι πια. Τα μέσα νύχτα λοιπόν, ο παλιός ο κόσμος θα έχει γίνει ροκ. Όλα έχουνε αλλάξει, μέρι μη λοιπάσαι πια. Το κύριο διάβολο θα δεις, για ό,τι έχασε να έχει τρελαθεί. Μερή, μίλη, Ό, Ωμέρι, μίλη, πασεφιά. Ωμέρι, μίλη, πασεφιά. Όλα έχουνε περάσει. Μερή, μίλη, πασεφιά. Τώρα ζήσε τη ζωή. Σαν ελεύθερο πουλι. Όλα έχουνε περάσει ό μέρι μίληπασε πια ό μέρι μηλληπασε πια μλά έπουν περάζει μέρι μίληπασε πια ό μέρι μηληπασε πια ό μέρι μλληπασε πια ολά έχουν περάσ μέρι μίληπασε Λοιπόν baby, dileta, me pasaste Αχ, Γιώργο μου, γάμο την ξενιτιά μου. Πάλι έγαζα το φεστιβάλ, λέει, την εκπομπή. Όμω, Λιάνα με τίποτα. Όταν γυρίσω, θα του γαμίσω, Παπα-Κωνσταντίνου. Το αφιερώνω σε αυτού που με ανάγκασαν να έρθω εδώ, σε φιλό από καρδιά. Δεν έχω χρόνο αυτή τη στιγμή να κάνω επιλογέ για αυτά που μου ζητάτε. Έτσι, για τον Τριαντάφυλλο και τον Γιώργο από την Αυστραλία. Δεν θα παίξω καζατζίνη. Θα δείτε τι θα παίξω το τελευταίο τραγούδι. Σα στέλνω χαιρετίσματα από εδώ στην Αυστραλία. Και όπω θέλω χαιρετίσματα και στη Δήμητρα από την Καβάλα, που λέει ότι η συντροφιά που τη κρατάμε με την Άννη είναι υπέροχη. Αλλά δεν την βρίσκει σε επανάληψη την εκπομπή. Όταν δεν μπορεί να την όταν να κάνει λάθο. Μπε στο real.gr, θα την βρει και σε επανάληψη. Θα την ακού όποια στιγμή θέλει. ούτως ή άλλως α, παίζεται και αλλαχού. Λοιπόν, έρχομαι φεστιβάλ από πρέβεζα με αγάπη ειρήνη. Σε περιμένουμε και κλείνω με ένα μήνυμα που μου φτιάξε τη μέρα. Η χθεσινή ήταν χάλια για άλλου δικού μου, μου λόγου. Και ο Δήμος μου γράφει από τη Λάρισα Ήθελα να ακούσω μια ωραία εκπομπή Σήμερα το είχα ανάγκη ε, Το τερματίσατε σήμερα Ξέρεις Λιάνα, Σε εκπομπές σας ακούω Μέχρι να τις μάθω απ' έξω Και εγώ με κάτι τέτοια μηνύματα Περιμένω ένα να θυμάμαι όλη μου τη ζωή να το μαθαίνω απ' έξω, να μου φτιάχνει τη διάθεση, να μην τρέπομαι και να αισθάνομαι περήφανοι που κάνω αυτή τη δουλειά 45 τόσα χρόνια. Αν ζούσε σήμερα, ο τελευταίο που θα ακούσετε, θα γινόταν 84 ετών. Και θα ήθελα πάρα πολύ να τον έχω κοντά μου, να τον χουλιάζω, να τον ακούω, να του κουβαλάω του παντόφλε, να τον μετακινώ, άμα δεν μπορούσε να μετακινηθεί, να τον ξηρίζω, να του κάνω ό,τι, ό,τι, ό,τι θα τον έκανε να αισθάνεται εξαιρετικά για να ξεκολουθεί να γράφει τραγούδια. Κοέν, σα σας σήμερα γεννήθηκε αν ζούσε θα είχε κυριολεκτικά γενέθλια και θα έκλεινε τα 84 του χρόνια σε επίσημα του τσακαλώτου, του Τσίπρα και όλων των κοινικών Λοιπόν, σας αποχαιρετώ To the end of love your beauty with a burning violin Dance me through the panic till I'm gathered safely in Lift me like an olive branch and be my homeward dove Dance me to the end of love Dance me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 the end of love Dancing to the end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 Dance me to the end of oh, love oh.